Απογεννηθείς, εγώ είμαι νέα δημοκρατία. Μουσική Δεν θέλω να βλέπω ούτε τη φάσα του. Μουσική Δεν θέλω να τη βλέπω. Και αυτό το λέω και για τους δουλεύτες του Κιλκής. Απογεννηθείς εγώ είμαι νέα δημοκρατία Μας έχει ισοπεδώσει Καρασαρίδης Γιώργιος λέγομαι Από το αναβριτό είμαι Να πάτε να τα πείτε στο Μητσοτάκι Που να δει ψήφο αυτός Εγώ θα κάτσω να μην πω τι δεν Γιατί όμως τι έγινε Και του ο Βορύδης στο τέλος <laughs> <laughs> Που κάνει την ερώτηση Τι θα κάτσω ο κύριος να κάνει Δεν ξέρω δεν είπε να του Είναι ο τάδε από το τάδε Έχει απογεννηθείς όπως λέμε νέα δημοκρατία ε, πώς, Δεν θέλει λοιπόν, να τους βλέπει στο όμως Στο μεθύριο του βάλανε το τέτοιο τον περισσό Αυτό είναι το θέμα. Έμα, είναι που ότι είναι νέα δημοκρατία, ότι έχει ψηφίσει εκατό φορέ νέα δημοκρατία. Ότι πίστευε, ε, ήλπιζε και τώρα δεν θέλει να, να βλέπει Γιατί Δεν θέλει να του βλέπει, δεν καταλαβαίνω. Καλά να είναι. Γιατί να μην του βλέπει. Ναι. Δηλαδή όταν του έβαζε το φάκελο, ήθελε. Διάβρε έναν αγρότη αυτή τη στιγμή. Δεν ήταν πριν το σημερινό. Δεν το πριν περίμενε. Δεν το περίμενε. Δεν, το δεν περίμενε. είχαν δώσει δικαιώματα. Ναι. Ναι. Είναι η πρώτη φορά. Να ήταν η πρώτη φορά να βάλουν. Η Ελλάδα έγινε μπλε. Ναι, ξανά. Ναι. Ξαναμπλέ. Δεν τώρα... έγινε, ξαναπλέει. Βγαίνουν οι άνθρωποι και βρίζουν και μουτζώνουν και. Και τι διάφορα... μουτζούν τους του άλλου, αντί να μου τζουν καθρέφτε. Νομίζω το κάνουν και του άλλου. Και στο κάτω κάτω, όπω λέει και ο πορτοσάτε, βλέπω τρακτέρια εκεί πέρα. Άρα έχουν λεφτά όλοι αυτοί. <laughs> Ανάπτυξη, μάλλον, βέβαια. Σήμερα είναι η μέρα τη Αγίας Άσε κάποιοι έχουν πατάτες, έχουνε βγάλει πατάτε. Άρα αφού έχει πατάτε, έχει περιουσία. Δηλαδή. Ενώ έχουν σοδιά. Άρα αφού έχουν σωδιά Γιατί πατάτε και όχι ε, καλαμπόκια. καλαμπόκια. Στην τύχη. Ένα στην τύχη τώρα ναι, για να σα πω πώ πάει. αλλού το θέμα. Σοδιά, τις... παίρνει να είμαστε μέσα. Σοδιά. Η ελληνική γλώσσα προσφέρεται για όλε τι λεπτέ αποχρώσει. <ΣΣΣ> Σήμερα Φε... είναι τη Αγία Βαρβάρα. Γαίρα Βαρβάρα. Η προστάτηδα του πυροβολικού. Γι' αυτό βάλαμε το εμβατήριο. Το... Υπάρχει Αγία που προστατεύει ένα φωνικό όπλο. Και σώμα στρατού δηλαδή. Ναι. Και γι' αυτό βάλαμε το εμβατήριο που λέει το εμβατήριο, δεν θα το ακούσουμε με στίχους Το πυροβολικό το πυροβολικό το πυροβολικό, πολύ το αγαπώ Έτσι oh, ξεκινάει ναι. Θα πεθά, θα πεθάνω, θα πεθάνω στο κανό, στο κανόνι μου επάνω Α, Άλξ ναι. είναι? Όχι είναι ah. εμβατήριο τώρα αυτό που ακούμε <laughs> <από laughs> Αυτό που ακούμε και ενώ ε, θα ακούμε το εμβατήριο Ακούμε και αγρότες που είναι ευχαριστημένοι από γεννηθεί. Απογεννηθείς εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να βλέπω ούτε τη φάσα του. Δεν θέλω να τη βλέπω. Να πάτε να τα πείτε στο Μητσοτάκι που αν θα δει ψήφο αυτός εγώ θα κάτσω να μην πω τι θέει. Μας έχει ισοπεδώσει. Μπήκα, μας έβαλε σε ένα πρόγραμμα πρόγραμ, πρόγραμ, έβαλα το γιο μου και μέχρι ένα χρόνο απλήρωτο. Κάναμε ομάδα παραγωγών αυτά, αυτά που θέλανε. Πώς είναι τα λεφτά. Πείνει τα λίχτα! Προσταθώ να γυρίσει κλούβα το ΜΑΤ πάνω στην Εθνική <σταθέτει> Όπως κερνούσε πήρε εσβάρνανα το τρακτέρι Εγώ ήμουν δίπλα στο τρακτέρι κάτω του τρακτέρι Το πήρε εσβάρνανα, το παρέσυρε Και με πέτασε πάνω στο κυκλίδο μαεμένα <σταθέτει> Πρόλαβα και πήδεξα πάνω στο τυχάκι Σεμένα δεν έγινε. Λα, εντάξει, Θα σκοτώσουν τον κόσμο. Ταξί καταλαβαίνουμε, μέχρι είναι ο κάנון τη δουλειά τους. Αλλά μέχρι εκεί. Μάλιστα. Εδώ, ε, λογικοί άνθρωποι, απθροπη. Λογικές φωνές και λογικές αποψίες. Εμένα πιο λογική άποψη μου ακούω ουδέν προχθές που έλεγε θα πάρω την البيρούνα. <laughs> πιο λογικό μου ήταν. Εκανε μια ομιο καταλυξία, ναι. Ε, αγρότες, λοιπόν, ε, τους ακούμε εδώ, γιατί ხθες και σήμερα στα μπλόκα γինανε διάφορα. Ε, τα μπλόκα, 1000 χαρακτήρες καταβάνουντε, έχει μπίνε τίποτα. Και απειλούν και λένε οι αγρότε ότι θα γεμίσει και με άλλα τραχτέρια. Και παντού. Και από Δευτέρα έβλεπα ότι και οι παρακαμπτήροι. Γιατί τώρα έχουμε μόνο τι εθνικέ. Ναι, ναι, ναι, είναι εθνικές. Του κόμβου. Αλλά θα πάνε και στου παρακαμπτήρους. Είπαμε να ξεκινήσουμε με του αγρότε σήμερα το απόθεμα τη Και στα δύο. Γιατί. Γιατί το αποπλεύρει. Ανοίξτε τότε. Ναι. Ανοίξτε ναι. Ανοίξτε. Δεν είναι δυνατόν. τι είναι να αυτό κομπή. να μια χώρα στα δύο. Εγώ νύχτα ξέρω. <laughs> θα κόψω για σένα τη νύχτα στα δύο. Ρέμο. Μοσκόπλο, νομίζω. Μάλιστα. Είναι και, και ο Ρέμο. Α, είναι, εγώ είμαι πιο μπούμερα. Θα κόψω για σε ένα τη νύχτα στα δύο. Αυτό, αυτό είναι παλιό. Είναι ο Ρέμο. Ποιος... Έσπασε η νύχτα δύο κομμάτια. Έλεο. Δεν ξέρω τι Δεν είναι κόψιο. Για κόψω. Μιλάγαμε για κόψιμο. Συγγνώμη. <laughs> <laughs> το τελικό αποτέλεσμα είναι μια νύχτα κομπέντια στα δύο. Μάλιστα. Τώρα το πώ έγινε αυτό είναι ένα άλλο. Θέμα. Θέμα. Πάμε πάλι σε αγρότη γιατί ε, μια κλούβα χτε πάνω στον προμαχώνα κλούβα τη αστυνομία βρήκε την ευκαιρία και εγκάζωσε και ήταν εκεί οι αγρότε. Τα τραχτέρια όπω τα και οι ίδιοι και ήταν και άνθρωποι όμω. Και εδώ το α το πίτσο. Αυτό πότε έγινε. Η κλούβα τώρα μπροστά από τα καλλιτά. Τώρα τώρα. Τα η αυτό Αυτό το α πούμε Τα σημάδια. Το σημάδια. Τα σημάδια του αυτά είναι. Και μετά φύγατε και εσύ, μετά και ζέκανε μετά βουλή. Πήγε προς τα κάτω, χωρί τα μπροστά του, και έκανα μια έτσι και από μένα από δίπλα με 100 χιλιόμετρα. Ολόκληρο λεωφορείο! Οι άνθρωποι είναι εγκληματίε εντελώ! Δεν υπολογίζουν τίποτα! Ρε μάτια! Συγγνώμη. Ρε η μ... νκ! Παίρνει 800-900 ευρώ το... το μήνα από όσα παίρνει 1.000. Ήρθε εδώ να σκοτώσει του ανθρώπους. Γιατί ρε η μ... νκ! Γιατί, γιατί! Τώρα τι σκοπεύετε να κάνετε, έχετε κάποιο σχεδιασμό. Ήταν σχεδιασμό ή αυτή Τέλος. Αυτό είναι ο σχεδιασμό. Εδώ τα μπμπ δεν τα έχουμε βάλει εμεί. Τα έχει βάλει νομίζω αλφα, γιατί έβαλε και στη λέξη Λύθιου. Ναι. Μπμπ. Δεν βάζει τώρα. Απευθύνεται προ του αστυνομικού και λέει ότι παίρνει 800 ευρώ και ήρθε εδώ να σκοτώσει ανθρώπου. Στην αρχή η πρώτη λέξη θέλει μππ, αλλά οι άλλε δύο φορέ λέει τη λέξη Λύθιου και έβαλε το κανάλι. Μην ξεβάζαμε ποτέ μππ. Η πρώτη λέξη τι ήταν από μη. γνωστή. Μοσχομυριστό. Α, Τι θα ήταν, βέβαια. Το... Μήπω ήταν το άλλο. Το, είναι το... το άλλο ήταν. Το μην, το, μην το πει. Το, το άλλο ήταν. Τι θα ήταν. Με λέξει από μου στον κούλουρο. Μα! Έτσι, το... Α, το, α, όχι, όχι. Α, μου. Ξεκίνησε έτσι α. Με, με ου. Θα ακούσουμε δύο αγρότε. <laughs> <laughs> <laughs> <θέλω ου. laughs> θα ακούσουμε δύο αγρότε. Γιατί μέσα σε όλο αυτό τον χαμό που γίνεται με του αγρότε και με το δίκιο που έχουν. Σε αυτή τη φάση και αυτή τη φορά δεν είναι μόνο τα τρέχοντα. Ναι, μένουν του χρωστάνε λεφτά, αλλά έρχεται γενικώ όλη η κατάσταση που έχει έτσι όπω έχει εξελιχθεί με τα χρόνια. και με τον ΟΠΕΚΕΠΕΤ, το τελευταίο διάστημα ναι, αυτό, όλα αυτά το φουντόνι. Γιατί αυτό δεν είναι ήταν όλοι σχεδιασμένοι με λαχεία από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτοί δεν είχαν εφάρμοστη. Δεν παίξανε. Είχαν... Δεν, δεν, δεν, δεν, δεν ήταν σαν τον άλλο που είχε 6.000 δελτία. Είχε κερδίσει μια χρονιά. Τα πήρε όλο αυτό. Τα ναι. Πού να προλάβουν οι άλλοι. 6.000 δεν είχε τυπώσει ούτε ο οργανισμό που τυπώνει το Σαλαχί. Και ο άλλου έβαζε ότι τα έσοδα προέρχονται από λαχεια. Αλλά βγαίνουν συνολικά τα προβλήματα των αγροτών. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Δεν παράγουμε τίποτα. Και αυτά που παράγουμε μα τα παίρνουν εξφυριστικέ τιμέ. Δεν ξέρω να αξίζει και όλα να κάνουμε αυτό το επάγγελμα. Και τι θα κάνουμε σε αυτή την ηλικία τώρα. Παίρνουμε δάνειο για να ξεκινήσουμε τη χρονιά. Και δεν τα τρώμε τα λεφτά. Τα λεφτά πηγαίνουν σε υποχρεώσει. Δεν, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Δύο παλικάρια. Ο ένα σπουδάζει ακόμα και ένα δουλεύει. Θα γυρίσουν στο χωριό. Με τίποτα. Με τίποτα. Δεν του έλεγω, του κάνω τι. Θα, θα, θα, θα τα δικάσω, το μου Ε, αυτό είναι η αληθινή εικόνα Όλα τα άλλα που βγαίνουν λένε, Υπουργοί, Πρωθυπουργοί, Αγροτιά Αγροτικός κόσμος, είμαστε δίπλα λέει, δί... Αλλά από την άνεση του γραφείου Με το κουστούμάκι, το air condition και όλα αυτά Στο έξω είναι άλλο πράγμα μια χρονιά να πάει κακά εισοδιά Εδώ όχι δεν είναι για μία χρονιά Σου λέω, όχι δάνειο δεν σε σώζει την επόμενη Για να ξεκινήσεις Προφανώ. Εδώ ο άνθρωπος αυτός έχει δύο γιους και σκέφτεται αν θα πρέπει να ακολουθήσουν και τι να κάνει Και λέει δεν τα θέλω εδώ τα παιδιά. Θα, θα τα δικάσω θα... Πολύ καλά. Νομίζω αυτή είναι η πραγματική Ελλάδα και όχι οι δείκτες, οι στατιστικές... Οι πρωτιέ που έχουμε, το Ελλάδα 2-0, είναι δεν νιώσαν πιο πλούσιοι επί Μητσοτάκη. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Αφού λέει ο Άδωνο ότι είμαστε πιο πλούσιοι. Mm. Αυτή δεν νιώσανε. Μάλλον όχι. Τι μάλλον, αυτά μπορώ, τα ρόλια. να εικάσω, Μπορώ, μπορώ να κάνω λάθο κιόλα. Ναι, ναι, εντάξει, όχι. Ακούσαμε δίνει. τον πρώτο αγρότη, να ακούσουμε και τον δεύτερο. Σκέφτομαι τα πάντα. Ακόμα και να, να φύγω. Να φύγω στη γη και να φύγω. Δεν πάει άλλο. Παντού χρωστάμε. Όσο ανασέρουμε, χρωστάμε. Όλοι μα. Εγώ είμαι ελεύθερο να παντρευτώ, να κάνω οικογένεια. Είναι κρίμα το θέλω να πεινάει το παιδί. Ο ένα έχει παιδιά, δεν τα θέλει κοντά, δεν θέλει να τα δικάσει. Ο άλλο δεν, δεν θέλει, το θέλει το δικάση, να, να κάνει. για κάνει παιδί. να μην το δικάσει. Για να μην το δικάσει. Πολύ αισιόδοξο! Μπράβο σε αυτή την κυβέρνηση, στι κυβερνήσει συνολικά, γιατί εδώ όλο αυτό δεν είναι μόνο το Ρινό. Ξαναλέω, έρχεται όλοι, λόγω και Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αγροτικό κόσμο, πώ δουλεύει, πώ χρηματοδοτείται, τι παράγουν, τι καλλιεργούν. Είναι ένα συνολικό που έρχεται και ξεσπάει τώρα. Με μεγάλη αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τι πληρωμέ που δεν του δίνουν, ή όταν του τις δίνουν, τι παίρνει ο άλλο οργανισμό κατευθείαν με ναι, ναι, Το 90% όπω είπε. Του ναι, που έμειναν κάτι λίγα. Δεν εκτιμά το διχίλιαρο που δίνει ο Μιτσοτάκη σε κάθε γένα. Λέγαν κάθε... mm. ότι θα έχει και μετά έξοδα. Αυτά δεν μπορώ. Είναι και τα μοναδικά που δίνουν ο Μιτσοτάκη. Ναι, Μόλι γεννηθεί, το μόνο που δεν τα καταλαβαίνει. Τα, α, από α, εκεί και πέρα, τα παίρνει στο χιλιαπλάσιο. Το, το διχίλιαρο που σου δίνει, στο τραβάει με χιλιάδε τρόπου. Μέχρι να μεγαλώσει το παιδί και να γίνει. Είναι σαν τον τζόγο, είναι μπλόφα. Ναι. Συμφέσαι <laughs> για να τα πάρει μετά. Αυτό ακριβώς, Σου δίνει το κίνητρο να κάνεις το παιδί και μετά. Παγεί τα βέλτα. <laughs> Λείπαμε πλήρωνε φόρε. Πώ το να φέρει τα βόλτα, μόνος σου. Ναι. Και εμεί είμαστε εδώ να καμαρώνουμε ότι έχουμε πολιτεία οργανωμένη και κράτο και... που δίνει παροχές και επιδόματα. Ε, βγάλε τα πέρα μοναχί όπω κάναμε όλοι μα. Αν αυτό ήθελε να πεις Όχι, να πει. Γαμώ αυτό? το πρωτοφόλι μου. Α, Α το... τραγούδι, το... όχι, να <laughs> Βγάλε τα πέρα. Αυτή τη φράση Φράξη. θέλω να πω. Την την επειδή είπα, το πήγαμε με τραγούδια, γι' αυτό λέω. Ναι, ναι, επειδή το πήγαμε με τραγούδια. Αλλά ποιο ξέρει, αν να ήταν τη ένα στο μυαλό σου. Τι να ήταν. Τη τάμπα. ναι ναι όμω. Επειδή παρέμε, λέω, μου αυτό το ιστορικό έσπαση δύο κομμάτια, ποιο δεν το ξέρει αυτό. Ναι, ναι, Δεν είπα ότι είναι καλό, αλλά το ξέρουμε. Α, εγώ όχι. Που είναι και ναι. καλό όμω, γιατί Ά, γυρνάει, καλό. βλέπει και όπω τη βλέπει την άλλη με τον άλλον, κόβεται τη νύχτα εκεί επί τόπου. Γιατί υπάρχει κι και και άλλο. Ναι, ρε παιδί μου, το τραγούδι να δεις στη στίχη. Ναι. Γυρίζει κάπου. Συγγνώμη που δεν έχω δει. αυτό τη νόμη δεν, δεν, να να δεν έχω πάρει την ποιητική συλλογή. δεν έχω πάρει την ποιητική συλλογή. Δεν έχει πέσει ποτέ ένα τραγούδι τέτοιο. Γενικώ εγώ δεν έθιμη. Μήνε μέσα στα όνειρά μου. Ναι. Νομίζω γυρίζει τη νύχτα και βλέπει την πρώην. Αν μπορώ να καταλάβω τώρα Αν θυμάμαι καλά μπορώ να το μπερδεύει με άλλο τραγούδι Και είναι με ένα κάποιον άλλον Και εκεί λοιπόν σπάει δύο κομμάτια Πολύ καλό είναι αυτό και, τι και ένα φίλο και να μου λέει τι εννοεί. Τι ναι, εννοεί. <laughs> ότι είναι η πριν νύχτα που ήταν αμέριμνη και η μετά νύχτα που το είδε. Που δέκα φορέ την ίδια συζήτηση κάνουμε πάντα. Ερμηνεύεται ρέμο δηλαδή στι παρέε. Μα τι να κάνουμε. Όταν λέει ναι. τι εννοεί, τι μπορεί να εννοεί η Ιταλία σε πασυννιχτά δύο κομμάτια. Ναι. Ήταν Έτσι, το, πρώην, εγώ, το πριν εγώ. το ανέμελο που δεν τη σκεφτόμουν και μόλι δεν τη σκέφτηκα και κόβεται όλο αυτό στη μέση. Ωραίο, βλέπω ότι έχω μείνει πίσω στι αναλύσει αυτέ με τι παρέε μου. Να... Εμεί μόνο αυτά αναλύουμε. Εμεί το πολύ λίγο Ζωζεφίν έχουμε ξεκινήσει. Ναι, ναι αλλά το ρέμο δεν έχουμε είστε. Στη Στην Ε, δεν θυμάμαι τίτλου. Θα του Ιουνίου, τα έχετε κάνει. Θα πέσουν οι Ισπανίοι να αυτό. πέσουν αυτά. Ε, ε βέβαια, τα μάθετε Α, καλά. Ναι, δεν ξέρω. Μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, πριν σπάσει η νύχτα, δύο κομμάτια έχει σπάσει η Ελλάδα. Τάκ. Yeah, Επιστροφή ναι. σε δύο κομμάτια και χωρί το ρέμο με τον Κυριάκο. Αλλά έχει σπάσει στη Θεσσαλία η Ελλάδα. Αλλά οι Θεσσαλία αγρότε γνωρίζουν ότι είναι στο επίκεντρο των πολιτικών. Η Θεσσαλία μπροστά! Ο κάμπος ανθίζει και μαζί ανθίζει ολόκληρη πατρίδα. Από εδώ, από τη Θεσσαλία, από το κέντρο της χώρας, όλη η Ελλάδα, όλη η Ελλάδα θα γίνει μπλε στις εκλογές τη άνοιξη. <χω> ναι. Άγινε Αυτά τα έλεγε τώρα. τότε. Δεν ξαναπάει και τώρα μια περιοδία. <χω> τα έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και από κάτω φαντάζομαι ήταν και αγρότες, όλη η Ελλάδα μπλε. Παλιά θυμάμαι όταν είχα, ήμουν μικρό ρεπόρτερ. Είχα πάει το 96 στι κινητοποιήσει των αγροτών. Είχα μείνει 15 μέρε στη Λάρισα πάνω. Ε, τότε με σημίτη, τσουκάτο, τα λάστιχα που του είχαν σκάσει. Τότε εκεί ήμουνα, στο Σκάι. Τι πρόκε. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα είχαμε πάει αυτό το εκείνο το πρωί σε εκείνο τον μπλόκο που ήταν σκασμένα τα λάστιχα. Νομίζω παντού. Και ήταν συγκλονιστική εικόνα. Γιατί τι προηγούμενε μέρε, εμεί με τα τραχτέρια, εμεί τα παιδιά τη πόλη. Εγώ δεν είχα ξανασταθεί δίπλα σε τραχτέρι. Mm. Είναι εντυπωσιακό γιατί όσο ήμουν εγώ σε ύψο ήταν η ρόδα. Ναι, ναι, η πίσω ρόδα ναι, δηλαδή ναι. Πιο μεγάλο από το τάγκ. Και μα κάνανε και μια μήνυ επίδειξη εκεί τι μπορεί να κάνει το τραχτέρ. Ε, έμπαινε σε κάτι υποτά, μια έβγαινε δηλαδή. Oh, κάτι oh, καταδρομικά. Ναι, yeah, γι έμγινε αυτό. Γιατί μα τη φιγούρα, αυτό πληρώσαν. Τη φιγούρα. Γύρω μέσα τα τραχτέρ όλη μέρα εκεί μέσα. Και μα γίνεται μια οικία εικόνα. Και όταν πήγαμε και είδαμε και του αγρότε πώ βλέπανε. Που ήταν πολύ δόλιο αυτό που έκανε μια κυβέρνηση δηλαδή. Σημίτε βέβαια, δεν το συζητάμε. Ναι, Να μην είναι καθόλου ελαφρύ για κανέναν από αυτού. <laughs> δεν χρειάζεται να είναι ελαφριά τα χώματα. Να είναι ό,τι είναι το χώμα. Όσο ζυγίζει, δεν χρειάζεται πιο ελαφρύ. Σε καλού ανθρώπου να είναι ελαφρύ. Σε αυτού δεν χρειάζεται. Να πέτει τόνου, πέτρα, μπορεί να πέσουν. Ένα γαλαξία από πάνω. Σε όλου αυτού που φέρουν ε, τη χώρα, που δικούσαν τη χώρα και τη δικούσαν με τον τρόπο που τη δικούσαν. Μα πάει την τρόπη. <laughs> Έσκασε τα λάστιχα. Σαν ήταν τρίτη δημοτικού και θα σεβαστούμε το μεγάλο γιατί. Άσε μας τώρα. Και τότε λοιπόν ήταν πασόκι αγρότες mm. που είχαν κάνει πράσινη τη Θεσσαλία. Mm. μετά ήρθαν οι άλλοι την κάναν μπλε τη Θεσσαλία. Και τώρα λέει: Απογεννηθεί. Από γεννηθείς δεν θέλει να βλέπει κανέναν. Ε, ε, αφού γεννήθηκε, δεν. το λίγο μετά. Γεννιέσαι τελικά. Με, γενιέσε, τελικά γεννιέσαι. Να μην πούμε τι λέξει. Νεοδημοκράτηση ή Ναι, ναι, Ά, ναι. Αχύ, και η, Σύριζε ω τώρα εσχάτου γιατί και ο άλλο σήμερα το χτες βράδυ και έκανε τα δικά του. Ε πάει ο Σύριζε. Για να κλείνει καλά, Ναι, ναι, ναι, ναι όντω τον θάψαμε. Είναι χθες. το καινούριο αυτό το, ναι, το ναι, γύρισα. Ναι, ναι, <laughs> το το άσε τι είναι τώρα. Για να κλείσουμε το θέμα των αγροτών, αυτό. Με το κλέψε κλέψε δεν έχει μείνει τα ραχμούλα για μας Ούτε ένα ευρώ Πήγαμε, σπουδάσαμε, γίναμε γεωπόνοι γιατί αγαπούσαμε τη δουλειά μας Και θέλαμε να κάνουμε το ό,τι καλύτερο γίνεται σε, Στην περιοχή, που μας άφησαν οι μας Και να το επεκτείνουμε και να το κάνουμε καλύτερο Οι συνθήκες πλέον είναι δυσβάσταχτες Η Θεσσαλία μπροστά Κουράγιο, δυνατά, υπομονή Και πάμε κι όπου βγει Ή θα νικίζουμε ή θα πεθάνουμε. Ή θα νικίζουμε ή θα πεθάνουμε. Ή Αυτή η είμαστε... τέλος. Μουσική Ο κάμπος ανθίζει και μαζί αρθίζει ολόκληρη πατρίδα. Πού! Ήρθε εδώ να σκοτώσω του ανθρώπους. Γιατί δεν υπήρχε, Γιατί, Γιατί! Ωραίο αυτό το γιατί, βγαίνει μέσα από την ψυχή του ανθρώπου και γενικώ εκεί έχουν και μια αυθεντικότητα όταν δεν γεννιούνται για να ψηφίζουν νέες δημοκρατίες και πασόκ για να μετανιώνουν μετά και να τους βρίζουν οι ίδιοι έχουν μια αλήθεια ε, Τώρα έχουμε την εξή επιλογή ή να πάμε στο θέμα Τσίπρα Ό oh, Ή ναι. να πάμε σε ένα άλλο θέμα που σχετίζεται με το θέμα Τσίπρα oh. χωρίς να ακουμπάει καθόλου στο θέμα Τσίπρα oh. Πάμε στο άλλο, και... μετά όμως Τσίπρα. Ε. Μετά Τσίπρα, αλλά τώρα θα πάμε στο άλλο, θέμα θα στο άλλο θέμα που σχετίζεται με το Τσίπρα με κάποιο παράξενο τρόπο. <συσόλωση> Ποιο αξιώμα κατήχε στο Βυζάντιο ο Αντώνιος... Ο... Θα την ξαναπώ την ερώτηση. Ποιο αξιώμα κατήχε στο Βυζάντιο ο Αντώνιος Β' ο Καβλέας. Στώπα, σχετίζεται. Σχετίζεται, πιο αξίωμα όμως. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Ό εσύ είσαι περίεργος για το αξίωμα. Δηλαδή αυτοί που γράψει τις ερωτήσεις λένε αυτό θα το πει ωραίο είπε Μπέκατορ. Το πει ωραίο Και μείνανε εκεί όλοι και ο και αυτό δεν είναι ο Τι να κάνει. είναι καβλέας ρε Αυτό το λέγαμε κάκαλο. Δεν το έχουμε μάθει. Τα σοβαρά δεν μα τα είπαν στο σχολείο και θα γινόταν σούσουρο. Το αφαιρέσαν Το γρηγόρι τον Να τον κάνω τι. Το Τι είναι αυτά τώρα. τον Να μάθουν πέντε ε, γράμματα. Σαν τα μαθήματα στη μουσική που στο τέλο πέσει... σου mm. βάζει και ένα τραγούδι να γουστάρει. Σούκανε αρμονία στην αρχή αρχηβαριόσουνα. Έχει... Στο τέλος σου βάζει και ένα κάτσι Σωστά τα Μπράβο. Ε? Έχει πέσει ο Ναβουχοδονόσορο ποτέ στο παιχνίδι τη Μπεκατόρου. Ενώ Έχει κούσει. Άρα. Έτσι κι αλλιώ η ελληνική παιδεία στοχεύει στο να φτιάξει ανθρώπου για να πάνε έτοιμοι στα παιχνίδια. Να κερδίσουν ναι. καμιά κουρζίνα Καναψυγείο γιατί αυτή είναι η παροχή του κράτου, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είχε Πηγαίνετε στα θες. τηλεπαιχνίδια. Είχε έτσι την παράσταση χθε ένα Τσέισερ. Ναι. Ο, το Μπόι, αυτό το αγόρι. Το Σούπερ Μπόι, πώ λέγεται. Ναι, Δεν, δεν, δεν τίγη, τα βλέπω αυτά, εγώ τώρα τα άκουσα. Είναι φανατικό μα, ακούστηκε. ναι. Πάμε να μάθουμε λοιπόν, τι. Ποιο ήταν αυτό, Ποιο αξίωμα κατήχε στο Βυσάντιο, ο Αντώνιο Β' Αλφα Πατριάρχης βίτα Μάγιστρος Γ Σακελάριος Ξέρεις Όχι αλλά Σεκελάρις. Ο Πατριάρχης δεν μου έκανε τώρα και εγώ το Ο Μάγιστρος τώρα για αξίωμα στο Βυζάντιο Δεν ξέρω Είπαν, Το πήγα δυστητικά καθαρά Μαρία Για να δούμε που πήγε η διέστηση Και είπε σακελάριο. Τι Σακελάριος Ο Γιαλέκος Όχι Αλέκος <laughs> αλλά ποιος Αλέκος Ε, ήταν η Πατριάρχη, η Μάγιστρο, ή Σακελάριο. Εσύ, ξέρετε τον Καβλαίο. Δεν θα έλεγα Σακελάριο. Τι θα έλεγε. Θα μ' πατριάρχη, πατριάρχης πατριάρχης άρεσε Πατριάρχης Πατριάρχη Καβλαία. Πατριάρχη Αυτό θα σ' άρεσε. Ναι, ναι, ναι. Για πάμε. Ο Αντώνιος λοιπόν, ίδρυσε τη μονή Λέος ή Καβλαίο στην Κωνσταντινούπολη. Πώ είναι ο Καβλαία που λέμε, ρε παιδιά, πείτε το ουσιαστικό του δέτερο. Το. Ναι. Αυτό είναι, λέει, το κλαδί. Ναι, αυτό σημαίνει κλαδί. Καυλός κανονικά σημαίνει κούτσουε. Oh. Καλά δει. Το κατάλαβες? Το κατ... Όχι, απλά το κατάλαβα. Θέλω Το κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι, ναι. Με συγχωρείτε ας πούμε που έπρεπε εγώ να σας πω κάποια πράγματα γι' αυτό. Συγγνώμη αν... Μπήκα στα χωράφης. Α,じゃあ oh, oh, δεν πειράζει, πειράζει, Εγώ εκπλύσει με το ξέρεις, βασικά. Ε, εντάξει, τα ξέρω πάρα πολύ Καλά. Θα καβλέος, θα ξέρετε, θα Τελικά τάξει. ήταν Πατριάρχη. Αυτό που ε, θα δεν μπορούσε θέλες. να είναι κάτι άλλο. Με αυτό το όνομα. Ε, βέβαια, τι άλλο θα ήταν. Ε, Ο Πατριάρχη ωραίο ναι. Να το φιλήσει στο χέρι του. Αυτό είναι ωραίο Ή για το μαγαζί. Κλαδί, το κλαδί του. <laughs> για μαγαζί είναι ωραίο. Τι Πατριάρχης Καβλέας Ω, για δρόμο είναι. Πατριάρχη Γιατί όχι 7 7. <laughs> ναι, καμίλη. 7, 7. Για ό, να μην φανατίσω το κοινό γι' αυτό ακριβώ, η θηρέα 7. Ναι, οκ, okay, Οπότε να μάθαμε και κάτι χρήσιμο. Και από καβλιά σε καυλιά θα πάμε. Ναι, τώρα. αυτό. Να πάμε, πάμε διαφημίσει. Να πω ένα σύντομο γιατί μου στέλνει μια φίλη. Είχαν ρίξει και ζάχαρη στις μηχανέ τότε πέρα αυτό από Αυτό δεν το θυμάμαι από το Αυτό το είδα κι εγώ. Δεν το θυμάμαι για τι ζάχαρη στι μηχανέ. Γιατί αυτό καταστρέφει το, το, το λάστιχο. Δεν το θυμάμαι, θυμάμαι τα λάστιχα που ήταν καθισμένα όλα τα τραχτερ κάτω, η εικόνα ήτανε, ήταν σοκαριστική γιατί υποτίθεται έχει το κράτος και περιμένει τις ακρότητες, τις καφρίλες, να τις κάνει ο κόσμος από κάτω Ομάδες του κόσμου, δεν λέω για τους αγρότες τότε, αλλά το κράτος κρατάει ένα, υποτίθεται πάντα, μια κάποια σοβαρότητα, δεν εκδικείται έτσι τόσο άμεσα τον πολίτη παντού κάνει και ζημιά ναι. και πήγαν εκεί οι παρακρατική του Σιμίτη ξαναλέω, του τσουκάτου τότε που καμάρουνε και την ίδια ώρα πέρανε από τις ζήμενες εκατομμύρια, εκατομμύρια και δεν δίναν στου αγρότες, το τους κάγανε τα, τα, τα, τα, τα, τα λάστιχα όμως για να καταλάβεις αντίληψη ναι. εκ των υστέρων εξηγήθηκαν πολλά γιατί τότε ήταν και εξυγχρονιστή, ο σημίτης, δεν ήταν ένας πρωθυπουργός ε, Ήταν ο εξιχρονισμός Ναι όλο αυτό ναι, ναι, ναι, Ήρθαν τεχνοκράτε να μας βάλουν σε μια τάξη Αυτό ακριβώς και πηγαίναμε ένα χρόνο μετά θα παίρναμε και τους Ολυμπιακούς Και θα αρχίζαμε τα έργα για τους Ολυμπιακούς Όλα αυτά γίνανε το 96 Και τότε ήταν Υπουργό Γεωργίας ο Τζουμάκας Και είχαν βγάλει αγρότες Μη λες Τζουμακίες ναι. Το λέγανε συνέχεια ήταν το Το σύνθημα που λέγανε πάνω στο στον κάμπο Στην του τσίπρου ο Τζουμάκας Ε τι δεν θα ναι. Ναι, ναι, λέω. Ε, γιατί μπορεί να λείπει από αυτό το πανηγύρι Αυτό ή που για κάποιο λόγο κάπου με έχουν καταγράψει Και μου στέλνει ο συνέχεια Δεν μπορώ να κάνω και αν subscribe Όλο mail από τον Τζουλά Ό,τι κάνει ο Τζουμάκα εγώ το ξέρω Εμένα η Τζάκρη Ναι. Ε, ο καθένα ό,τι του. Δεν πλησιάζει. Τη μία μου λέει υπέρ Πασόκ, την άλλη υπέρ με τώρα υπέρ Κασελάκη. Εδώ και εγώ. ο Τσομάκα έχει περάσει δύο-τρία. ήταν ε, ένα ε, πασόκ. δύο έχει πέρασει. Όχι και ενδιάμεσο, κάπου αλλού είχε, είχε πάει σε κάποια πράγματα. κινήματα, κάτι, κάτι αλιές, Δεν ναι, αυτά. και για όμω. Οκ, Πασόκινο όλα αυτά. Ναι, ξέρω. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσει. τα κουμπιά Συντρόφισσες και σύντροφοι, συνοδοιπόροι, συνεπιβάτε και συνταξιδιώτε στην Ιθάκη. Έχουμε πολλή ώρα ακόμα ρεκμπάρει. δύο τρει ώρες δρόμο ακόμα τις έχουμε. Μας αξίζει μια Ελλάδα καλύτερη και μπορούμε. Και δεν νομίζω ότι πέφτω έξω αν πω ότι η σημερινή σας παρουσία για τους περισσότερους τουλάχιστον, όχι για όλους αλλά για τους περισσότερους αποτελεί και μια εκδήλωση προσδοκία, Μια δήλωση συμμετοχής. Σε ένα νέο ταξίδι. Μπορέα να δρόμος Έτσι είναι ο Όχι, Μαμά Και θέλω κλείνοντας να σα διαβεβαιώσω Σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι μαζί. Ε, παιδί μου, αυτό σου τηλεφωνώ για να τη θέσανα Άντε λοιπόν, βάλει στα πολύ καλά σου και έλα. Και βάλαμε πολύ τα πολύ καλά του. πήγανε χθε στο παλά και Φραγκούλη, το Σφόρι έχει γεμίσει. Ο Μάριος. Να κατέβει, τραγουδιστή. Ο Μάριος. Θα το ξαναγεμίσει νομίζω με τον Περί, κάπου τραγουδάει. Αυτή γιατί να μην. Εμ... Συγκυβέρνηση. Ναι, με τον Περί. Να, έτοιμο το σχήμα. Όλοι καλωσορίζουμε. Με τον Τάσο Δούζη. Το καμένο αυτό. Όχι, τι θύμα σου δούζη, για να τον το καταλαβαίνω. Το το τον πάνω τον καμένο Τον πάνω, τον αμόλυτο. Το, αυτό που ακούγαμε σαν χουραφμένα στην Κρήτη με τη μαφία. Πήγανε λοιπόν χθε, κοίτα, ως, τόσο καιρό. Μα έλειπε ο Τσίπρα, είναι η αλήθεια. Ναι. Έβγαλε το βιβλίο με τα αποσπάσματα και ήταν αυτό που πραγματικά έλειπε. Δηλαδή, μια τόσο κωμική διάσταση να διαβάζει ο να λέει τα περιστέρια, να λέει για τα, όλα αυτά που έλεγε. Τα παγεράκια, το ένα, το άλλο. Τα παιδιά που ξέχασε. χτες που πήγε και διάβασε πολιτική πλατφόρμα και έλεγε ακριβώ τα ίδια που έλεγε το 23. Ακριβώ τα ίδια. Με, για έλεγε και κάτι ξανα. Πόσες φορές να φας μπαγιάτικο φαγητό. Φάνει και πόσο μπαγιάτικο είναι. Πόσο ζεσταμένο και σε φούρνο αέρα και σε fryer και σε μικροκυμάτων Τρεις φορές το ζεστάνανε. Και μας το σερβίραμε με το τον κολλημένο από πάνω. αυτό γιατί κολοσιές και από τρώς <laughs> πλαστικό μέσα Πλαστική συσκευασία Σαν να σου φαίνει το table του νοσοκομείου Ναι αυτό όλο αυτό λοιπόν Πάλι τα ίδια, να λέει προτάσεις ο Τσίπρας πώ θα ανορθωθεί χώρα και μια πατρίδα που του, ε, αξίζουμε καλύτερη. Ποιο. Και ένα ποιος όραμα. τα λέει αυτά. που. Εμένα μου όραμα να να ε, αυτό. Είπε τάχο, να αναζητήσουμε έχει, το. Έχεις, να, είπε. Εκεμένα, Εκεί ήταν, να αναζητήσουμε το όραμα. Εμένα, σαν group θέραπη, μου έκανε όλο αυτό. Ναι. Ένα κάπω παιδιά να βρούμε εδώ να κάνουμε με ήμουα Αλέξη και είμαι καλά. Mm, Εντάξει, είναι καλά. Δε, ναι, λέω τώρα. Ή mm. σαν να είναι το αποτέλεσμα, έκανε δύο χρόνια ψυχοθεραπεία που ήταν εξαφανισμένο κτλ. Και τώρα ήρθε να μα πει: Α, είμαι καλά τελικά. Να αλλάξει το, η το θεραπευτή. Να αλλάξει θεραπευτή. Σίγουρα. Δεν είναι Σίγουρα δεν είναι. Ε, είδα και του τρόφιμου από κάτω, όλοι ένα και ένα. <laughs> και από πάνω. Μισή ώρα στα μπουκάτια. Να συνεχίσουμε όμω γιατί μα καλοί να πάρουμε μέρο σε ένα ταξίδι. Όπως θα καταφέραμε τότε να φτάσουμε Παρά τις τρομακτικές δυσκολίες Στον προορισμό μας Έτσι και τώρα ξανά Θα τα καταφέρουμε ποιο, ταξιδική, Αυτό είναι Το μήνυμα Μην της Ιθάκης Να Σου χαλεύει Ανατολή Μικροφυγλή Σήμερα θα πάω ένα βήμα παραπέρα Τι θες να κάνεις, το ψηλό σου ή το χοντρό σου Θα πάω ένα βήμα παραπέρα Να χέσει, θες Καλή. Πήγε ένα βήμα Πήγε ένα βήμα παραπέρα, εκεί Έχει... <Το> λίγο <Το> <Το> <Το> Ναι Πού καταφέραμε, κάτι είπε ότι καταφέραμε να φτάσουμε Πού φτάσανε, φτάσαν, <Το> στην Ιθάκη Πότε δεν είχε πάει ο ίδιο και είχε κάνει διάγγελμα Και εμείς που ήμασταν, εδώ Αθήνα Α, και αυτό η Ναι. Δεν το θυμάμαι αυτό. Το θυμάμαι όλο αυτό. Έτσι έκλεισε η, η, η, όλη αυτή η ιστορία με τα μνημόνια. Ναι. Θα είχε κλείσει το δεύτερο μνημόνιο, αλλά είχε το Τσίπρα και φέρει ένα τρίτο και το έκλεισε. Α, α. Και ήταν επιτυχία που έκλεισε το τρίτο μνημόνιο που είχε φέρει ο ίδιο αλλά Δεν θα το έφερνε. Το Γι' αυτό το, το έφερνε. Όλο αυτό. Mm. Χτε λοιπόν, μεταξύ άλλων, ε, μίλησε και για τα συμφέροντα αυτού του τόπου που το στηρίζουν όλοι. Όχι, Α, όχι αυτό, τον αυτό είναι η κομοδία. Άλλα συμφέροντα. Ναι, όχι. Γιατί είπε θα συγκρουστεί με συμφέροντα, αλλά μάλλον εννοούσε με κάποια συμφέροντα. Ε. Όχι αυτά που με στηρίζουν. Τα βασικά συμφέροντα αυτή τη στιγμή στηρίζουν Αλέξ Τσίπρα. Ναι, αυτό. Άρα ω τρει ολιγάρχε του τόπου είναι πάνω από τον Αλέξ Τσίπρα και τον κανακεύουν και τον φροντίζουν. Όσο κανέναν άλλον πολιτικό. Άρα μιλάει για άλλου τρει. Ναι, αυτή τη στιγμή δηλαδή σε αυτή τη συγκυρία, mm. τον αυτά τα συμφέροντα δεν του στηρίζουν. Σε αυτή τη συγκυρία, ξαναλέω. Ναι. Τον Τζίπρα όμως τον στηρίζουνε φανατικά και κάνουν τα πάντα. Αυτός λοιπόν μίλησε για τα συμφέροντα. Χρειάζεται ένα σχέδιο ρίξεων με μεγάλα συμφέροντα <σομίου> και ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων σε όλο το φάσμα της οικονομικής, κοινωνικής και θεσμικής συγκρότησης του κράτους. Ένα ολιστικό σχέδιο αναγέννησης. Και εδώ θέλω να είμαι καθαρός. Τίποτα από τα παραπάνω δεν μπορεί να γίνει χωρίς συγκρούσεις με κατεστημένα και οργανωμένα συμφέροντα. Αυτό. Έχουμε ρίξει δηλαδή με κάποια οργανωμένα συμφέροντα. Αυτό εδώ μεταξύ, επειδή είπαμε πριν για σημίτι, το λέει και ο Σιμίτη. Mm. Θα συγκρουστούμε με τα κατεστημένα συμφέροντα. Και τι εννοούσε. Που εκπροσωπούσε όλα τα συμφέροντα ο Σιμίτη. Όχι τα μισά, όλα. Και όταν ήρθε στα πράγματα, το εξειδίκευσε λίγο. Εννοούσε τα αρετηρέ των δημοσίων υπαλλήλων. Α, αυτά Στη ΔΕΗ τότε που δουλεύανε, στον Οτέ και του έκοψε κάτι λίγα εκεί. Αυτά εννοούσε συμφέροντα. Α, ωραία. Ε, Όχι, κάτι... μεγάλα, μεγάλα συμφέροντα. Τώρα το Αλέξι του να τα πει αυτά στο σοβαρά. Άρα τι καταλαβαίνω. Ότι έχουμε μάχη ολιγαρχών. Άρα, Ως. κάποιοι ολιγάρχε θέλουν όχι, να βάλουν κάποιου άλλου όταν, πώς, όταν θα πάει. τον φέρουμε στα πράγματα και θα ναι. τον φέρουμε και εμείς πρέπει. Γιατί θα τον φέρουμε αυτή Ο, ο, ο λαό. Οι ολιγάρχε επιλέγουν. Τις ο ο λαό. Οι ολιγάρχε μα δίνουν τι επιλογέ, να το πούμε κι εμεί. Για να έχουμε μια επίφαση δημοκρατία. Ναι, ρε παιδί μου, σου διαλέγει πέντε και διαλέξει μεταξύ των πέντε να γίνει πρωθυπουργό. Όπω κάνουν τον Άριο Ένα Προτείνει οι και διαλέγει η κυβέρνηση θα βάλει. Mm. Ε. Έναν καλό δεν βρήκανε Όπως εκεί, βλέπεις όχι, Α, δεν υπάρχει ωραία. Σε αυτή τη φάση με κουτσάλογα πάμε Δεν έχει σημασία, αυτούς βρήκαν, αυτού θέλουν mm. Μεταξύ αυτών θα διαλέξουμε, δεν είναι κακό όχι. Είναι Μην τους προσβάλλουμε κιόλα. Yeah. Μην πάει τίποτα άλλα Και έχουμε θέματα Α, εδώ Είναι κακό αυτό, είναι κακό Εκεί λοιπόν μίλησε τώρα ο Αλέξη Τσίπρας Για συμφέροντα και μίλησε και για τους πλούσιους Για να γίνουν πιστικές και εφαρμόσιμες οι δίκαιε πολιτικές ανάπτυξης υπάρχει μία βασική προϋπόθεση να μοιραστούμε δίκαια τα βάρη που απαιτούνται για την αναγέννηση της πατρίδας. Και η δικαιοσύνη εδώ σημαίνει ένα πράγμα. Οι έχοντες και κατέχοντες οφείλουν οφείλουν οφείλουν να στηρίξουν αναλογικά περισσότερο. Ο μεγάλος πλούτος πρέπει να στηρίζει την οικοδόμηση του αύριο της πατρίδας μας. <Τι> Γι' αυτό και έχουμε προτείνει μια πατριωτική εισφορά Για τα πολύ υψηλά εισοδήματα Τόσο ατομικά όσο και εταιρικά Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό Αυτό είναι το συνήθι. Ναι καλά κάνει και το προτείνει <laughs> Και να είναι εθελοντικό όμως Και αυτό να θα πρότεινα και εγώ κάτι. να είναι εθελοντικό Όπως είχε κάνει τότε Όχι, Με του εφοπλιστές Το σωστό είναι το εξή. Οι εφοπλιστές πληρώνουν εθελοντικά εισφορά ναι. Επί πολλών κυβέρνημα Πάμε πίσω πολλά χρόνια Κάθε τριετία, αν δεν κάνω λάθο, ανανεωνόταν αυτό. Να. Τελευταία ανανέωση έγινε πει Σαμαράκι και ήρθε ο Τσίπρα και το έκανε Παοριστον. Αυτό τώρα θα βάλει χέρι στα, στα συμφέροντα ε, και λέει εδώ. Θα μαζευόμαστε κάτι τρία χρόνια για γραφειοκρατία. Όχι, όχι, αυτό είναι πολύ καλό που έκανε. Ε, ναι. Και γιατί κάναν συναντήσει και ανακοινώνουν ε, και έκαναν την τελευταία συνάντηση και λέει Παοριστον, ναι, για. Και τελειώσαμε έτσι ακριβώ. Ενώ το ίδιο δεν το είπε χθε για του συνταξιούχου, α πούμε. Mm. Δεν είπα Οφείλουν οι συνταξιούχοι να έχουν μια εισφορά γιατί αν δεν πληρώσει ο συνταξίουχος φόρο ή οτιδήποτε έρχεται φυλακή ναι. ενώ οι φοπλιστές και οι βιομήχανοι οφείλουν μια πατριωτική φορά ή προτείνω τέλο πάντων προτείνω κάτω, και αν κάτω. θέλετε αν δεν θέλετε αλλά όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή το ΕΚΑΣ έκοψε δεν έκοψε Κάτι από του εφοπλιστέ. Αν έκοψε το ΕΚΑΣ, το έκοψε και για του Εννοείται. Γιατί για είναι... όλου. Το περνώνει. Το, ΕΚΑ... <laughs> το, ΕΚΑ... <laughs> το περνώ. Είναι οριζόντιο το μέτρο. <laughs> ναι, διότι και ΕΚΑΣ πάνε μαζί. Όχι, γνωστό. Μόλι βγει σύνταξη, παίρνει το ΕΚΑΣ. Περιμένει. 20 ευρώ ναι, ναι, ναι. Ναι, τίποτα. Μα, τα επικουρικά περιμένει. Τι νομίζει τι με Με τόση Με όλε Η ε, αυτό όχι, ότι είναι όχι AUTHORWAVE είναι αυτό που καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι. Σύντροφο είναι. Ναι, αλλά. Που τρώμε μαζί. Ε, okay, ε, ναι, ναι. Σύντροφο, με αυτή ναι. την έννοια. Μπορεί να έχει εξελίξει και τα ελληνικά βιβλιογράφη. Σωστό, ε, δεν ναι, έκανε μόνο αγγλικά, έκανε και ελληνικά, από φαίνεται. Ναι, αλλά τη ρίγα την έβαλα αλλού. Ε, πού τη ρίγα που θε να πα, τι να πει, αυτό που κάμισε. <laughs> Α πούμε στην Εστονία, εκεί τη βρήκε. Και εκεί μάθαμε χθες λοιπόν, ενώ περιμέναμε Δεν να ακούσουμε... Δεν έκανε γεωγραφία, έκανε τσουπαγόν, <laughs> έκανε γεωγραφία, ε, γλώσσα ενώ, μου έκανε. Είναι ακόμα πίσω, ενώ περιμέναμε να μας πει το όραμα, τελικά μάθαμε ότι ψάχνουμε το όραμα. Α. Από εδώ και στο εξή. Θα έχουμε προσκλήσεις για όλους, αλλά δεν θα έχουμε ρεζερβέ για την πρώτη θέση. Γιατί αυτό που χρειαζόμαστε είναι να ξαναβρούμε το όραμα. Γιατί αυτό που χρειαζόμαστε είναι να ξαναβρούμε το όραμα, τις ιδέες που εμπνέουν τις αξίες μας, Όχι προνόμια και αξιώματα, αλλά συλλογικό όραμα για την αλλαγή. Αυτό χρειαζόμαστε. Νικολούλη. Ναι, πάμε τώρα. Να βράδυ. βράδυ. να βρούμε το όραμα. όραμα. Μα. Λέει εδώ, μαζευτήκαμε όλοι εμεί και θα να ψάξουμε να βρούμε το όρο και το χρειαζόμαστε. Κοινωνικό αίτημα δεν υπάρχει για τη δημιουργία ενό νέου φορέα κόμματο παρά μόνο ότι είναι ο Μητσοτάκη κακό. Όχι, ο κόσμο θέλει το Τζίπρα. Ναι, οκ. Okay. Εκτό του ότι ο Μητσοτάκη είναι κακό, βαρεθήκαμε να φύγει, είναι σάπιο, είναι ο ΠΚΠ, είναι σκάνδαλα, είναι στα μπουνια με στη διαπλοκή. Παρακολουθήσει και όλα αυτά. Όραμα απαντητικό αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Ούτε τότε υπήρχε. Το Αντιμνημ... <laughs> αντιμνημόνιο ήταν. Απλά. Και έρχεται τώρα εδώ και κάνει όλο αυτό χθε και αντί να μα αναπτύξει το όραμα, μπα και ξέρω εγώ, το δούμε αλλιώ, μπορεί να έχει δίκιο στο όραμα του. Εγώ πιστεύω έχει. Καλά, απλά δεν το έχει εξελίξει. Είπε τόσο. χρειαζόμαστε να το βρούμε τώρα. Εντάξει, ε, πότε αριστερά, θα το βρούμε τώρα. Πόσο πιο περίπαινο είναι, Γιατί θε να λέγε και αριστερό. Ποτέ. Ε, ε, ε, πάρ το πίσω. Εκόμη, αυτό ακόμη που είσαι τώρα. Όχι, όχι, το... αριστερό, εγώ δεν Ναι. Λοιπόν, η αριστερά όμω γεννιέται από τι ζυμώσει τη. <Τι>, τι έκανε χθε, χθε, ζύμωση. Ναι. Εδώ είμαστε, παιδιά, να μαζευτούμε Πείτε πέσει ο καθένα την παπαριά του, να τα βάλουμε κάτω, να δούμε να φτιάξουμε ένα όραμα. Του έχει μαζέψει όλου εκεί πέρα. Έβαλε νεάρ έβαλε όλε τι ειρηνικέ. Λακίστα δεν είδα να έχει, πασόκου δεν πρέπει να έχει. Αυτό είναι πασόκ σήμερα, αύριο δεν <σχ> έχει είναι Και κάποιοι περιμένουν να δουν ποιο θα πέει πιο πάνω, αν τουλάξει τη ύπρα, για να πάνε αναλόγω. Τι τζάκρυ σκέφτομαι τώρα που, που είναι Πάει σε από εδώ και από εκεί και μέρα. θα δούμε τώρα Έχει τι... φύγει από τον Κασελάκι Όχι είναι στον Ά, Κασελάκι είναι στον αλλά κασελά, Μέχρι νεοτέρας, Μ. περιμένετε. Μ. Κάποια στιγμή λοιπόν χθε ο Αλέξης Τσίπρας είπε το εξή. Η δική μας κυβέρνηση ήταν η ενδυμότερη κυβέρνηση Στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου Και αυτό δεν ξεγράφει ε, Εντάξει τώρα ήταν και ο πύχης χαμηλά <laughs> Δεν είναι να το καφιέσει κι αυτό Εδώ λοιπόν είναι ωραίο να γίνει μια συζήτηση γενικώ. Ο λαό πρέπει να πάρει μέρο, δεν θα πάρει γιατί έχει άλλα θέματα. Τι εννοούμε έντιμο. Αν εννοούμε κάποιον που έχει βάλει στελέχη του στον ΟΠΕ και λέει ότι κερδίζει λαχεία, όντω τέτοιοι δεν ήταν οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Αν εννοούμε λαμογές τύπου παρακολουθήσει λοιπά με αυτόν τον τρόπο έτσι όπω έχουμε μάθει ότι γινόντουσαν, όντω δεν ήταν τέτοιοι. Προφανώ παρακολουθούσαν κι αυτοί, αλλά δεν μαθαίνονται όλα. Θέλω να πω, με το χέρι, με αυτό που λένε το μέλι στο δάχτυλο, δεν του πιάσαμε εμφανώ να κάνουν κάτι. Όμω, είναι έντιμο κάποιο που κοροϊδεύει. Δηλαδή, δεν η ετοιμότητα έχει να κάνει μόνο με θα την κλιματική αλλαγή. να πει, δεν ήμασταν κλέφτε. Που ναι. είναι λίγο πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, όταν σου λέει κάποιο: Θα κάνω αυτό και κάνει κάτι άλλο. Όταν σε ευνηδιάζει με τη συμπεριφορά του. Όταν κάνει μια κολοτούμπα. Αυτό τι είναι έντιμο. Ε, δεν είσαι κλέφτη. Όπω είναι άλλοι, αλλά τι είναι, το δεχόμαστε, κάνουμε μια, ε, έχουμε διαβαθμίσεις. Όχι, αλλά όλοι έχουν μια κακιά μέρα. Oh. <laughs> ναι. αυτό κράτησε περίπου 4,5 χρόνια. Έχουν ώρες κάτι σιγά. Ah, γιατί όλοι 17 σιγά. ώρες κάτι. Και ένα τελευταίο λοιπόν, που μας θύμισε Καραμαλή. Δεν πάει άλλο. Αυτό πρέπει να είναι Μας αξίζει μια Ελλάδα καλύτερη. Ένα είναι σίγουρο. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα από αυτή που ζούμε σήμερα. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τη θέλουμε. Μας αξίζει μια Ελλάδα καλύτερη και μπορούμε. Κανείς δεν αντιλέει αυτό. <laughs> <laughs> Μα σε όλα όσα είπε δεν είναι τόσο γενικούρες ναι. κλισέ, στρογγυλεμένα που δεν διαφωνεί κανείς. Ναι, μας αξίζει μια καλύτερη Ελλάδα. Αυτή οι καραγιόζοι δεν δε μας αξίζουν. <laughs> ε, με πάει λίγο. Και οι προηγούμενοι και οι επόμενοι. Και η νυν και η. Οι... Ο και σ σ αυτοί το... που νομίζουν ότι ξεμπλήθηκαν και ήρθαν φρέσκοι με ριμπράντινγκ. Τι ριμπράντινγκ, τίποτα. Ό,τι πιο ταιριαστό η Λουκά απ' έξω. Μάθαμε <laughs> τουλάχιστον. Χρήσιμο ήταν γιατί μάθαμε ότι ζει η Λουκά. Γιατί αναρωτιόμαστε yeah. να εδώ, επειδή έχει να σε πάρει έχει καιρό. Δεν πάρει καιρό και, και λέμε. Να τώρα έχει γίνει αυτή η Ελένη. Τα τούλωσε. <laughs> Αλλά είναι μια χαρά. Αλλά τελικά από ό,τι είδαμε, μια χαρά σε Ευτυχώ έγινε αυτό με την Ιθάκη του Τσίπρα και μάθαμε τα νέα τη Λουκά. Κάτι καινούριο ήρθε από το ρίμπράδι. Δεν ήταν η 102 σύλληψη, μάλλον. Δεν ξέρω γιατί είδα, την μαζέψανε. η θα σε πάρει, μάλλον να στα πείκτω, αν έχει κόψει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έχει και στρακωμένη. βγήκε σήμερα το πρωί Μαρατζίδης που είναι σύμβουλο του α, Τσίπρα. Α, αυτό, αυτό είναι πολύ ωραίο. Δέσαι, είναι πάρα πολύ ωραίο και μίλησε και παρομοίωσε το Τσίπρα με τι. Ε, κοιτάξτε, ε, νομίζω οι διαπιστώσει είναι αυτές που λέτε. Είναι το μεγάλο γεγονός, το μεγάλο νέο πολιτικό γεγονός. Είναι αυτό που λέμε το COVID-Town. Η συζήτηση στην Ελλάδα σήμερα με όρους πολιτική. Mm. είναι, όπως είπε ένας φίλος μου, σαν να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ανομβρίας, ξηρασίας στην κέντρο-αριστερά. Mm. Ο Τσίπρας είναι η βροχή. Βροχή και Ο η βροχή Βροχή στη στέγη μα, Βροχή στην πόρτα μα. Ατέλειωτη βροχή Ο Τσίπρας είναι η βροχή Κι εσύ στα σύνορα Ποια σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε Σ' ένα χαράκομα και γύρω θάνατο Θα τέλειω τη βροχή Ποτάμι, πλημμύρα, δεν βλέπετε Θα πρέπει να παλέψω για τα σύνορα μου Και είμαι έτοιμος να πάω στα σύνορα Σε κάποιο γράμμα μου Βαθιά στη χλένη σου Μάνα, για βγάλε τη στολή Τη φύλεξες, σταρό μέσα στην αυθελήνη Γλυκανός σε πολλό Τέλειωνε! Τεχιος είπε τέλειωσής Εγώ το είπα Αυτό είναι ένα παλιό τέλειωνε που έχουμε πω όταν ήσουν ένα <σ ήμουν> νέο παιδί Να ξύχομαι το έλεγα Σε μια παραγωγή το είχαμε βάλει Και επειδή έπρεπε να τελειώσει εδώ Βάλαμε το τέλειωσή Ποιος το είπε λέει και ρωτάει ο ίδιος Δεν βγαίνει άκρη. <είσου> δεν με γνώρισε να έχει χάσει κιόλα. Είμαι... Έχω κάνει την πράξη. Εσύ να νέο. Εγώ είμαι <σχύ> ένα παιδάκι μου χαρά. Σα να τον αλλάξει. Μα δεν είδε, θα τον <σχύ> λέξει. Λέει, αν βάλει το λέξη αυτά που έλεγε Τότε θα πει εγώ, εγώ έλα αυτά. Εγώ <σχύ> αριθμό άνθρωπο, έφεραν μνημόνιο. εγώ. Αυτά που είπε εκθέσω αλέξει είναι η ίδια μαυτά που έλεγε το 23 στην αντιπαράθεση με μητσοτάκι. Mm. Και έχασε 23 μονάδε. Τα ίδια ακριβώ είπε. Με άλλε λέξει του το πακετάριο. Ναι, τότε κάπως... που έχασε με 23 μονάδε δεν είχε φθορά ο Μιτσοτάκη. Τώρα, τώρα μπορεί να χάσει με λιγότερο γιατί έχει και φθορά. Δηλαδή ετών. θα περιμένει ο Αλέξη να φθαρεί τόσο πολύ ο Μιτσοτάκη που θα να μην πάει αυτόν. άλλο και να πούμε, παιδιά, όποιο άλλο να είναι. Έτσι είπαμε ε, και, και στο 2015. Και το 15, ε, πάμε πάλι. είπαμε. Ναι. Οπότε θα έχουμε θέματα Ο Μαρατζίδης λοιπόν που είπε ότι είναι η βροχή mm -hmm. Ο Λέξη Τσίπρας στην Ανομβρία Πολύ ωραίος ο Μαρατζίδης ναι. Εγώ τον εκτιμούσα πάρα και από τα βιβλία του Και που κρατήθηκε και δεν είπε η ροχάλα <laughs> Βροχή Α, Μα είναι βροχή η είναι. Βροχή, πλημμύρα αυτό, γιατί δεν το δω ο Σκουίρτ είναι σκουίρ, Βροχή είναι. είναι η βροχή ναι. Βάλε Μαρατζίδη κι άλλο 3.000 ανθρώπους, 2.500 άλλος πολιτικός ηγέτης και ο κόσμος εκεί που θα πάει δεν πάει για την παρουσίαση βιβλίου. Δεν πήγαν οι άνθρωποι εκεί για να ακούσουν για το βιβλίο, μη γελιόμαστε. Πήγαν εκεί επειδή πιστεύουν σε μια προοπτική. Το πόσο χαίστηκε χάρηκα δεν περιγράφεται. Και επειδή ακριβώς ο Τσίπρας, αυτό <Άχι> είναι το στοιχείο των χαρισματικών ηγετών. Μας αρέσει δεν μας αρέσει, ε, ε, θε, τους μισούμε, ε, αγαπάμε να τους μισούμε. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε με του χαρισματικού, αλλά αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να ξεπερδέψουμε εύκολα μα. Ναι, η αλήθεια ο είναι ότι. Ο Σίπρα χθε έδειξε ναι, ναι. ότι είναι ο μόνο ηγέτη mm -hmm. στην κεντροαριστερά που μπορεί να δώσει προοπτική ελπίδα. Mm -hmm. Ο μόνο ηγέτη στην αριστερά, Ο μόνο μορφωμένο και λογιστικά κατρισμένο είμαι εγώ. Μάλιστα, εμένα που με βλέπει. Εγώ. Ναι. Μπακαλό, Μπορεί να δώσει προοπτική ελπίδα. Μπορεί και όχι, λέω εγώ. Είπε και ο Μαρατζή, είδε μπορεί. Υπάρχει προηγούμενο τέτοιο. Όχι. Τότε. Το ώρα ήταν εχθέ ένα κύριο που πήγαινε να πάρει. Λέει θέλω ένα ειστήριο για την ηθάκη του χιλάκη. <laughs> να δω <Έτσι>. την ηθάκη. <laughs> ναι, ναι. Στο Αθηνά, απέναντι είναι το θέατρο Αθηνά και παίζει ah, χιλάκη. Α, και μπέρδεψε. Και, ναι, και λέει θέλω ένα ειστήριο για την ηθάκη. Λέει δεν παίζει, άλλο παίζει. Τι, τι σύγχυση. <laughs> <laughs> Συγχυση. Δεν <laughs> μπερδέψαν οι άνθρωποι. Ένα είδε <laughs> το, το Talk of the Town καμιά φορά. Μπερδεύει λίγο και πήγε. Με τόση πληροφορία σήμερα λοιπόν που είναι η μέρα του πυροβολικού είναι και η μέρα των δεκεμβριανών γιατί ακούσαν και πυροβολημένους διάφορους των δεκεμβριανών, <laughs> δεκεμβριανών. Mm. διότι αν σήμερα το 1944 είχαμε τα Δεκεμβριανά στην Αθήνα η δεύτερη μέρα των δεκεμβριανών όλοι είχαν ξεκινήσει από την 1η Δεκέμβρη του 1944 όταν ο Σκόμπι ο Βρετανό, mm. ο τον είχαμε κάνει και με τις συμφωνίες του Λιβάνου και τα λοιπά τον είχαμε κάνει αρχιστράτηγο και ζήτησε τη διάλυση του Έδες Καβλέας και εκείνος, ναι, όχι ναι. πατριάρχης, αρχιστράτικο <laughs> ζήτησε τη, τη διάλυση του οκεί okay, του Ελλάς mm. Αλλά δεν ζήτησε τη διάλυση του ιερού λόγου και τη ορεινή ταξιαρχία. Όλα θα τα διαλύσουμε, Όχι, να αφήσουμε ε, και κάτι. Συν του Στάγματα ασφαλήτε που υπήρχαν ε, οπλισμένοι. Αυτή είναι το DNA. Έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Το ΕΑΜ κατάλαβε κάπου εκεί και λέει: Είναι τεροβαρέ όλο αυτό, δεν το δέχουμε. Παρατήθηκαν οι υπουργοί του. Συγκέντρωση σαν χτε η πρώτη στο Σύνταγμα. Πυροβολισμοί κατά των αόπλων στο, στην πλατεία Συντάγματο. Συγκέντρωση και σήμερα 4 του Δεκέμβρη για να τιμήσουν του νεκρού του. Και μετά ξεκίνησε για ένα μήνα περίπου και κάτι αυτό που λέμε η μάχη των Δεκεμβριανών. Αυτό που είχε πει ο Μίξτο Δωράκη, θέλω στον τάφο μου να γραφτεί: Ότι πολέμησα στα Δεκεμβριανά. Ναι. Γιατί το θεωρούσε τιμή. Και το έχει περιγράψει και κάποια γεγονότα ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Οπότε να, να ακούσουμε το φαρμάκι, επειδή βλέπω δεν, προ, δεν προλαβαίνουμε θανάση. Βάλε το φαρμάκι. Ο Νίκο ήταν πάνω στο κτίριο τη Βουλή. Ήταν από την πλευρά των κυβερνητικών, παρακρατικό λίγο. Χίτης νομίζω ήταν η επικεφαλής των Χιτών τότε μια, ένα ευαγές ίδρυμα Είναι μια οργάνωση πατριωτών, Ελλήνων από αυτού που αγαπάνε την Ελλάδα προσευχές Εί και τα ει... λεπτά σκοτώναν τον κόσμο Εντάξει. Ναι, περιγράφει μια ιδιαίτερη στιγμή Βασιλόμι Β, αστιφύλακες, αρχιφύλακες, υπάρχει φύλακες Αυτό ήταν η σύνθεση. οι οποίοι άλλοι με έβαλαν στο παιδερόμιο κάτι <laughs> Μπρένκκταντ, τα οποία ήταν <laughs> Άλλοι με τυχαίκια αραβίδε και άλλοι με στεν αυτόματα άρχισαν να βάλουν αντίον του πλήθου. Το πλήθο πλήθος σταμάτησε. Και εκεί που χάλαγε ο κόσμο, υπήρξε απόλυτο σιωπή. Έπεσαν μερικοί κάτω, δεν ήξερα εγώ το τι είναι, νεκρή τραυματίωση κλπ. Αλλά μετά από δύο λεπτά, θυμάμαι χαρακτηριστικά, μια κοπέλα που ήταν στο οπτικό μου πεδίο απέναντι και κρατούσε μια σημαία κόκκινη, έστριψε.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 δύο Κιδελίνο. Λογικό. Πέφτανε οι από πάνω. Ε, φτάσαμε στο τέλος. Τα, αυτά είχαμε για σήμερα Πέμπτη. Εμεί θα τα πούμε αύριο στην ε, Λάρισα, στο Σέρκους και το Σάββατο. Πώς στην Καβάνα. Απ' την Πέμπτη, Λάρισα. Έχει ε, θα προσπαθήσουμε. Έχετε παράσταση στη Λάρισα. Έχουμε αύριο αύριο, αύριο στη Λάρισα. Μέσω αγρότες, αγρότες, αγρότες θα περάσουμε και την, ε, το Σάββατο ο στην ο Καβάλα. Το Πεκεμπλέ με, στη ο ο με στη... Μες στο σπιτάκι του. Μα τι <laughs> Ωραία λοιπόν, καλά να πάτε. Αύριο We'll be